Στοίχη 12 έως 25. Ο Κύριος αρχίζει το σωτήριο έργο του στην γαλιλαια η πρώτη μαθητή. 12. Όταν δε ήκουσεν ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδόθηπο του βασιλέου σαν τύπα εις φυλακή, ανεχώρησεν στην Γαλιλαία. 13. Και αφού αφήγε την Αζαρέτ, ήλθε και κατοίκησε εις την Καπερναούμ, η οποία το κτισμένη πλησίον της λίμνης εις τα σύνορα των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, 14. Για να επαληθεύσει και πραγματοποιηθεί εκείνο που είπε ο Θεό διαμέσου του προφήτου Ισαϊού, ο οποίο λέγει. 15. Η χώρα τη φυλή Ζαβουλών και η χώρα τη φυλή Νευφαλίμ, που εκτείνεται πλησίον της θαλάσση και πέραν από τον Ιορδάνη προ Ανατολά αυτού, η Γαλιλαία, η οποία κατοικούν πολλοί εθνικοί. 16. Ο λαός που κάθεται ως αν κρατημένο και ακίνητος στο πνευματικό σκότος της ιδωλολατρικής πλάνης και της ασεβίας, είδε φως πνευματικών μέγα των Χριστών και σε εκείνους που κάθεται στην χώρα την οποία να σκιάζει τον πυκνότατο τον τη της αμαρτίας και του θανάτου, έλαμψεν εξ ουρανού φως εις αυτούς. 17. Από τότε ήρξε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει «Μετανοείτε». Διότι εμπλησίασαν η ημέρα κατά τους οποία ο Μεσσίας με τη νέα πνευματικήν αγίαν και ουράνιον ζωήν, η οποία θα μεταδίδεται εν τη εκκλησία του, θα εγκαθιδρύσει και επί της γης την βασιλείαν των ουρανών. 18. Ενώ δεε περιπάτη πλησίων της θαλάσσης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα που με το όνομα το οποίο του έδωκεν ο Κύριος λέγεται Πέτρος και τον Ανδρέαν των αδελφών του, οι οποίοι έριπταν δίκτυον θάλασσα, διότι ήσαν ψαράδε. 19. Και λέγει σε αυτούς «Ακολουθήσατε με και θα σας κάμω ικανούς να ψαρεύετε αντί ψαριών ανθρώπους τους οποίους με το δίκτυο του κυρίγματος θα ελκύετε στην βασιλεία των ουρανών». 20. Αυτοί διαμέσως άφησαν τα δίκτυα και τον οικολούθησαν. 21. Και αφού προχώρησε να πει εκεί είδε δύο αδελφούς τον Ιάκωβον, τον Υιόν του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννην, τον αδελφόν του να ετοιμάζουν τα δίκτυά τους μέσα στο πλοίο μαζί με τον πατέρα του Ζεβεδαίων και τους εκάλεσαν 22. Αυτοί οι διαπαρευθείς άφησαν το πλοίο και τον πατέρα τους και τον οικολούθησαν 23. Και περιόδωβεν όλη την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκονης τα συναγωγάστων όπου κάθε να μαζεύονται οι Εβραίοι για να ακούσουν την ανάγνωση της Αγίας και να προσευχηθούν. Και εκεί κήρυξε το χαρμόσυνο άγγελμα ότι πλησίαζε ο χρόνο τη πνευματική βασιλεία που θα έφερε στου ανθρώπου την απολύτρωση και χαράν και θεράπευε κάθε είδο ασθένεια και διαθεσία μεταξύ του λαού. 24. Και διεδόθη η φήμη του ει όλη τη Συρία και έφεραν ει αυτόν όλου όσοι υπέφεραν από ποικίλε νόσου και κατήχοντο από ασθενείε βασανιστικά και δαιμονιζωμένου και σερενιαζωμένου και παραλυτικού και του εθεράπευσε. 25. Και τον οικολούθησαν πολλά πλήθη λαού από την Γαλιλαία και από τα δέκα ελληνικά πόλεις που είχαν κτιστεί κατά το πλήστον στην ανατολική νόχθη του Ιορδάνου και από τα Ιεροσόλυμα και την Ιουδαία εις την χώρα που εκτείνεται πέραν από τον Ιορδάνη ποταμόν.